Η το Πατρός και του Ικ, το Φουράνη το αλήθειας που πάντα και τα πάντα πληρών θησαυρώσουν και ζωής χωρηγός, και καθάρισουν μας ο πάσης κυλίδας και ε, Είχαμε κάνει λίγο αρχίσαμε την προηγούμενη φορά εδώ από το Ναβάδο Ρόθο για την κατάκριση είπαμε μερικά πράγματα. Ε, και αναφέραμε ότι δεν είναι εύκολο να κατανοηθούν κάποια θέματα αν δεν δούμε και το πλαίσιο στο οποίο κινούμεθα. Να βρούμε κάποιες αιτίες, κάποιες αφορμές που δημιουργούνται μέσα στην καρδιά μας για να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Μιλούμε εδώ για την κατάκριση ας υποθέσουμε αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα ένας λόγος που μπορεί να βγαίνει από αυτό είναι ότι η διάθεσή μου να κατακρίνω βγαίνει από την ανάγκη μου να δικαιωθώ. Όταν κρίνω τον άλλον προσπαθώ να βγω εγώ ανώτερος από τον άλλον. Προσπαθώ εγώ να είμαι να φανώ ότι, είμαι... ότι υπερέχω του άλλου, ότι είμαι σε καλύτερη κατάσταση άρα με την κίνηση αυτή που έχει κριτική διάθεση προς τον άλλον, προσπαθώ να προστατεύσω τον εαυτό μου μέσα στη συνείδησή μου και να νιώσω εντάξει. Είναι σφαλός η κατάκριση κάτι το οποίο κάνουμε αυθόρμητα πολλές φορές μας γίνεται συνήθεια γίνεται αυτόματα μηχανικά και δεν μπορούμε να υποψιαστούμε ή δεν μπορούμε να φανταστούμε ή δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι υπάρχουν άλλα πράγματα και αυτό που μας, κυρίως μας ενδιαφέρει είναι τα άλλα πράγματα είναι τα άλλα πράγματα που μας ενδιαφέρουν η κατάκριση οποιοδήποτε πρόβλημα είναι ένα σύμπτωμα που δείχνει μια κατάσταση που συμβαίνει μέσα μας και αυτά τα άλλα πράγματα είναι που κυρίως αφορούν την καρδιά μας. Αυτό που μπορούμε να επισημάνουμε είναι αυτό. Ότι η ανάγκη μου να υπερέχω, η ανάγκη μου να δικαιωθώ με τον εαυτό μου, η ανάγκη μου να αυτοδικαιωθώ, προσπαθώ να βρω έναν τρόπο που με τον οποίο να επιτυχάνω αυτήν την επιθυμία, αυτή, την, αυτόν τον στόχο. Και ασφαλώς η κατάκριση είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος, πολύ βολικό πολύ εύκολος τρόπος ένα είναι αυτό το κρατούμενο το δεύτερο είναι στην κατάκριση ουσιαστικά βγάζω σκάρτο των άλλων και βγάζω λάδι των εαυτό μου και σημαίνει ότι κέντρο της ζωής μου κέντρο της ζωής είναι ο εαυτός μου δηλαδή κεντρική αναφορά κεντρικό σημείο της ζωής μου είναι ο μου. Αν δούμε πιο προσεκτικά τις συμπεριφορές μας θα δούμε ότι καθημερινά προστατεύουμε, υπερασπιζόμαστε, λατρεύουμε τον εαυτό μας. Με τρόπο όμως που δεν έχει να κάνει με την πραγματική μας ανάγκη αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη μπορεί εγώ για παράδειγμα να επιρασπίζομαι τον εαυτό μου κάνοντάς του ζημιά γιατί δεν επιρασπίζομαι αυτό που πραγματικά έχω ανάγκη έχει ύπαρξή ανάγκη αλλά αυτό που έχει ανάγκη πτώση μου η φιλαυτία μου η άρρωστη αγάπη για τον εαυτό μου αυτό που έχει ο εγωσμός μας ανάγκη αυτό δεν είναι αυτό όμω που μπορεί να τρέφει, να χαρίζει χαρά στην καρδιά μου. Είναι αυτό που ικανοποιεί μια εμπαθή κατάσταση. Στο βαθμό όμως που δεν περιθάλπω ορθώς τον εαυτό μου, δεν τον χαροποιώ, δεν τον αναπαύω, στο βαθμό αυτό δεν μπορούμε να έχουμε και υγιείς σχέσεις. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος βρίσκεται σε απόσταση από την καρδιά του όσο βρίσκεται σε απόσταση από τα πραγματικά αιτήματα της καρδιάς του τόσο ανάπηρος, ανίκανος γίνεται να διαπραγματευθεί την σχέση και με τον Θεό και με τον άνθρωπο. Για ποιον λόγο, γιατί... Αν ο άνθρωπος δεν ικανοποιεί και δεν περιθάλπει την καρδιά του είναι ένας στεριμένος άνθρωπος. Δεν είναι ισορροπημένος. Δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του. Νιώθει ότι κάτι του φταίει. Και σε αυτήν την κατάσταση επειδή δεν έχουμε την δύναμη να δούμε το πρόβλημα στον εαυτό μας Πρέπει κάπως να δικαιολογήσουμε την κατάσταση Πρέπει κάπου να την αποδώσουμε Ή επειδή δεν βρίσκουμε τον τρόπο μέσα μας Να βρούμε τον τρόπο της χαράς Το διεκδικούμε από τον άλλον Και ο άλλος τότε είναι η αιτία του ότι δεν είμαι καλά Αλλά κι άλλος είναι η προσδοκία να είμαι καλά Αλλά ποτέ δεν θα βρω το πρόβλημα μέσα στον εαυτό μου Αν εγώ δεν είμαι καλά φταίει ο άλλος. Αν εγώ, δεν είμαι, ε, αν εγώ δεν είμαι καλά είναι ο άλλος γιατί και ο άλλος είναι το πρόβλημα που μου δημιουργεί την κατάσταση αλλά είναι και ο άλλος ο οποίος δεν ικανοποιεί τι ανάγκες μου. Όπως και να έχει το πράγμα ή αν δούμε, επαναλαμβάνουμε προσεκτικότητα τον εαυτό μας θα δούμε ότι είμαστε μπουκωμένοι από το εγώ. Μπουκωμένοι από τον εαυτό μας. Έχουμε πάρει πολλή δόση τέτοιου είδους που είμαστε ζαλισμένοι και το κάθε τι που θα προσβάλλει αυτή μα μας την κατάσταση μας κάνει να επαναστατούμε να αντιδρούμε βία. είτε αυτό έχει να κάνει με τα πνευματικά είτε έχει να κάνει με τα κοσμικά πως είναι δυνατό με τα πνευματικά για προσεγγίζω την πνευματική ζωή των Θεών με μια διαδικασία δικαίωσή μου Που δεν έχει να κάνει με τον άλλον αλλά είναι ένα κλείσιμο στον εαυτόν μου οτιδήποτε έρχεται να με προσβάλλει αντιδρώ το χάρη αν κάποιος κάνει ένα κοινωνικό έργο είναι φιλάνθρωπος και πιστεύει σε αυτό αλλά δεν το κάνει σε μια κίνηση του εαυτού του προς τον άλλον αλλά χρησιμοποιεί τον άλλον για να νιώσει καλά ο ίδιος και να έλθει πάλι στον εαυτόν του αφ... σε αυτόν τον άνθρωπο αν του θείξεις αυτή την προσπάθεια επαναστατεί αντιδρά θυμώνει, οργίζεται γιατί ό,τι και αν έκανε δεν το έκανε για να μετατοπιστεί από τον εαυτόν του προς τον άλλο και να κάνει αυτή την κίνηση σχέσης προς τον άλλο το έκανε για να νιώσει καλά με τον εαυτό του και να δικαιωθεί. Και εφόσον λοιπόν όλοι προσπάθουν για να δικαιωθεί, πώς τον σύγγεις, πώς τον προσβάλλεις, πώς του απορρίπτεις αυτό που έχει κάνει, αμέσως τότε θα αντιδράσει. Αν κάποιος έχει κτίσει την ιδέα ότι είναι καλό χριστιανός και έχτισε την ιδέα μέσα από τον προσωπικό αγώνα που έκανε ότι δικαιούται του παραδείσου, αν του πεις ότι είναι άχρηστο, ότι είναι αμαρτωλός, ότι είναι πλανεμένο, χαμός θα γίνει. Γιατί χτίζει αυτή την ιδέα. Αν κάποιος χτίζει την ιδέα ότι είναι καλός σύζυγος, καλός οικογενειάρχης και κάνει όλα με έναν τέλειον τρόπο, αν του θείξεις αυτή την προσφορά, αμέσως αντιδρά. Άρα γιατί τα κάνουμε όλα αυτά για να πληρωθούμε για να έχουμε αποτέλεσμα ποιο είναι το αποτέλεσμα να νιώσουμε καλά ότι είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας δεν αντέχει ο άνθρωπος στην προσβολή δεν αντέχει ο άνθρωπος την αδικία αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο γεννά όλες τις άρρωστες συμπεριφορές μια εξ αυτών είναι η κατάκριση άλλη είναι η συκοφαντία άλλη είναι η αντιζηλία άλλη είναι η ασυνεννοησία είναι η αδυναμία να επικοινωνήσουμε τον άλλον πότε δεν επικοινωνώ με τον άλλον όταν προσεγγίζει τον άλλον με υπολογισμό που έχει να κάνει τι έχασα και τι κέρδισα. Που σημαίνει πάλι η αναφορά αυτός. Μην δεν είναι σχέση. Ποτέ δεν μπαίνω, ισπανίος μπαίνω στη δικασία. Πώς νιώθει ο άλλος από τη δική μου στάση. Αλλά πάντα σκεφτόμαστε τι νιώθουμε εμείς από τη στάση του άλλου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Εμείς θα θεωρούμε αυτονόητο αυτό η πνευματικότητα η προσευχή η αγκυρότητα της πνευματικής ζωής εδώ καθρεφτίζεται εδώ αποτυπώνεται αν η πνευματική μου ζωή είναι σε υγιή βάση και δεν είναι μια συμπεριφορά αυτοδικαιωτική θα αποτυπωθεί σε αυτά τα καθημερινά λοιπόν, είναι άλλο άλλος απέναντί μου Είμαστε σε μια επικοινωνία. Μοιάζομαι ποτέ ποιος, και αν είναι η ψυχική κατάσταση του άλλου. Η διάθεσή του. Αν είναι χαρούμενος, αν είναι αν είναι εύθυκτος, αν είναι σε καλή, σε κακήν κατάσταση. Τι του δημιουργώ με τις συμπεριφορές μου. Μπαίνω στη θέση του. Αντιλαμβάνομαι τη δική του κατάσταση. Το πώς λειτουργεί δηλαδή. Στην ο τη επικοινωνίας. Θέλω να είμαι ενωμένος μαζί του. Ή θέλω να έχω ένα άνθρωπο με τον οποίο να ανταγωνίζομαι και να δικαιώνομαι και να καλύπτω την έλλειψή μου και τη μιζέρια μου. Αυτό είναι άσκηση. Αυτή είναι η πνευματική άσκηση. Δεν είναι κάτι άλλο. Όταν λοιπόν δεν μου βγαίνει όπως θα ήθελα η ιστορία θα κατακρίνω. Γι' αυτό ο Αμάς λέει παρακάτω ως η αιτία που κατακρίνουμε ότι δεν έχουμε αγάπη και επειδή είναι πολυφορεμένη η λέξη αυτή πρέπει να εξηγήσουμε τι σημαίνει έχω αγάπη μα πώς είναι δυνατόν να έχω αγάπη όταν τον εαυτό μου δεν τον αγαπώ και όταν λέμε αγαπώ τον εαυτό μου ο καθένας τον αντιλαμβάνεται όπως θέλει ο άλλος του λέει αγαπώ τον εαυτό μου του προσφέρω ευκολίε. προσφέρω απολαύσει, διεκδικό τα κεκτημένα διεκδικό τα μου Προστατεύω τα ατομικά μου δικαιώματα Αυτό δεν είναι αγάπη Αγάπη σημαίνει Να πιστέψω Στην αξία που μου δόθηκε Και στις δυνατότητες Που σημαίνονται εξαιτία αξίες που έχω Να δω Ότι ο... Η κλίση μου Είναι πολύ υψηλή Και έχει ο κάθε αυτή τη δυνατότητα Ανταποκρίνομαι σε αυτήν την κλίση μου Αυτό σημαίνει αγαπώ τον εαυτό μου Ανταποκρίνομαι Στις δυνατότητες της υπάρξεως Και της φύσεως μου Αυτό σημαίνει Αγαπώ τον εαυτό μου Του δίδω αυτές τις δυνατότητες που έχει Του δίνω τις δυνατότητες Να ανοιχτεί σε άλλες δυνατότητες Και σε άλλον ορίζοντα Αν εγώ δώσω στον εαυτό μου Και πω ότι οι δυνατότητες μου είναι Να μπορώ να έχω μια δουλειά Να έχω μια οικογένεια Και να περνώ άνετα και αυτό Είναι οι δυνατότητες Αυτή είναι ένας κωδικός που δίνει Ένα όνομα στην ύπαρξή μου Δίνει ένα περιεχόμενο στον εαυτό μου Όταν λοιπόν είναι Μέχρι εκεί ο οριζοντάς μου Η οπτική του Λοιπόν είναι αγάπη για τον εαυτό μου. Όταν έχω μανία, μάλιστα σε αυτά τα πράγματα, κάποιο, α πούμε, θέτει ένα στόχο ζωή. Ένα στόχο ζωή που έχει φτιάξει μέσα στο μυαλό του, φαντασιώνεται, ο καθένα μα φαντασιώνεται. Και στη βάση του, όλε οι φαντασιώσει μα αποσκοπούν στην ικανοποίηση του ναρκισμού μα. Να νιώσουμε δικαιωμένοι με τον εαυτό μα, επιτυχημένοι με τον εαυτό μα και ότι είμαστε καλά. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο. Είναι κτισμένη σε φαντασιώσεις μας. Φαντάζεται ένα σύντροφο, έναν εραστή που τι, έναν που θα τον αγαπήσει, κάποιον, κάποιον που θα αγαπήσει ή κάποιον που θα είναι η επιβράβευση της αξίας του, δηλαδή ο τέλειος σύντροφος και άρα δεν αν έχουμε πιο κάτω από τις προσδοκίες της τελειότητα του φαντασιονόμου. Αν ξεκινήσεις με αυτήν την ιστορία δεν μπορεί να συνοήσεις πάντα θα γκρινιάζεις πάντα θα νιώθεις ότι δεν έγινε αυτό το προσδοκόμενο και ότι αδικήθηκες και ότι κάτι άλλο θα μπορούσε να σε τύχαινε μπορεί να αγαπήσεις αυτό το νάμο, είναι δύνατο Λοιπόν, σε αυτή, σε, αυτή, σε, αυτή, σε αυτή τη βάση της φαντασίωσης που είναι η, η περίθαλε ψή, είναι η τροφοδότηση του ναρκισισμού μας είναι οι ιδέες που φτιάχνουμε Άλλο επίση σκέφτεται μια γυναίκα ποια είναι, φανταστείτε, να γίνει μητέρα. Αν δεν γίνει, είναι άχρηστη. Έτσι δεν είναι. Αν δεν γίνει, είναι άχρηστη. Άρα φτιάχνουμε εδώ μια ιδέα. Ότι αν δεν προλάβω να γίνω μητέρα, είμαι χαμένη. Δεν αξίζω. Δηλαδή η φύση μου δεν εκπληρώθηκε ο στόχο μου. Δεν είναι μια αξία. Είναι η φυσική αξία που δίνει στον εαυτό του η γυναίκα. Δίνει ο άνθρωπο. Άλλο λέει, κοίταξε, έχω και οικογένεια και αν δεν κάνω ένα σπίτι, τι θα γίνουμε στο μέλλον. Πολύ σωστό ορθόν. Αν όμως όλη η βάση, όλη η αξία εντοπίζεται εκεί και θέλεις ότι εκεί εκπλώνεται το εαυτό σου και δίνεις άλλες διαστάσεις στον εαυτό σου... Να ρωτήσει το απλούστερο που είναι και πιο ανθρώπινο. Μπορεί να μην είναι τόσο πνευματικό. Δεν είναι σημαντικό να βρω τρόπο να είμαι χαρούμενος στη ζωή μου, στη σχέση μου. Ας μην έχω σπίτι, μην έχω γίνει μητέρα ή οτιδήποτε. Βρήκα την δυνατότητα και μπορώ να βρουν βρει... να είμαι χαρούμενο έστω. Αυτό α το πούμε είναι ένα σεβασμό του ψυχισμού μου. Μια... Ένα σεβασμό του εσωτερικού μου ψύχου, ψυχολογικά να το πούμε, α το πούμε το πράγμα. Αυτό είναι μια τιμή προ τον εαυτό μου. Αξία λοιπόν που δίνω στον εαυτό μου είναι όταν δώσω τι πραγματικέ διαστάσει που έχει η φύση μου. Δεν περιορίζεται αυτό στου λίγου, είναι κλίση για όλου. Δεν είναι μόνο σε αυτούς τους αναχωρητές, είναι στον κάθε ένα. Αυτή η άσκηση που κάνει ο αναχωρητής, τι κάνει. Κάνει άσκηση και σταυρώνει τον πεσμένο άνθρωπο, τον, τον, τον μεταπτωτικό άνθρωπο. Τον, τον εγωισμό του σταυρώνει, το κλείσμα στον εαυτό του για να ανοιχτεί σε μια δικασία σχέση. Αυτή, αυτή είναι και το πυρνού της άσκησης και στον άνθρωπο που ζει στον κόσμο. Που έχει οικογένεια, οτιδήποτε και αν κάνει στον κόσμο. Αυτός είναι ο στόχος λοιπόν. Αν δεν δώσω τις πραγματικές διαστάσεις της προσωπικής μου αξίας δεν μπορώ να αποδώσω αξία και στον άλλον και να τον αγαπήσω. Γιατί στον άλλον καθρεφτίζεται η δική μου φιλοσοφία, η δική μου άποψη ζωής, η δική μου στάση ζωής, η δική μου κοσμοθεωρία καθρεφτίζεται στον άλλο. Το πώς προσεγγίζω τον άλλο, με τι οπτική το βλέπω είναι με τα δικά μου μάτια τα οποία καθορίζονται από τη δική μου θεωρία. Με αυτή λοιπόν την έννοια υπάρχει δυνατότητα επικοινωνία ή όχι. Αν δεν υπάρχει ένας κοινό παρανομαστής, δεν μπορεί να υπάρχει συνεννόηση. Αν δεν υπάρχει ένα κοινό σημείο αναφοράς, ο άνθρωπος δεν ομιλεί τη διάγλωσσα Υπάρχει ασυνονισία. Μιλώ την ίδια γλώσσα σημαίνει τι. Ο λόγος μας που είναι το σημείο επικοινωνίας... Έχει την ίδια θεωρητική βάση. Την ίδια άποψη ζωής. Και αυτή η άποψη ζωής ή έχει περιεχόμενη ή δεν έχει περιεχόμενο. Έτσι αφ, ανάλογα δίνει και ποιότητα στην επικοινωνία μας. Είναι μια νούσια επικοινωνία ή είναι μια ουσιαστική επικοινωνία. Ή αν είναι ουσιαστική η εχει περιεχομενο η δεν εξαρτάται ειναι μια νουση επικοινωνια η ειναι μια ουσιαστικη επικοινωνια η αν ειναι ουσιαστικη επικοινωνια δεν εξαρταται μονο απο τον άλλον. Εξαρτάται από τον εαυτό μου. Και δεν μπορώ να, ασφαλώς να αναγκάσω τον άλλο να, να τον σύρω σε μια τη διαδικασία αλλά αν μπορώ να εμπνεύσω τον άλλον. πώς να εμπνεύσω τον άλλον; όταν η αναφορά, η αναφορά μου στα πνευματικά αφορά εσχατολογικές έννοιες που γεμίζουν τρόμο την ψυχή του ανθρώπου ότι έρχεται ο αντιχριστός ότι υπάρχει κακό στον κόσμο ζούμε του εσχάτους καιρού και ότι κάποιοι είπαν θα γίνει πόλεμο και μαζέψετε τρόφιμα σε αποθήκε σα. Όταν λοιπόν κάτω από αυτό το άγχο και αυτή την αγωνία κρίνεται η στάση τη ζωή μα στα Μπορεί να εμπνεύσει κανείς κανέναν. Μου το ανέφερα αυτό. Είναι, έχει κυκλοφορήσει αυτό. Λένε ότι θα γίνει πόλεμο και μαζέψετε πράγματα. Δεν έχουμε αποθήκε. Πάρα πολλοί κόσμος το λέει αυτό ε, Τον τελευταίο καιρό μου το πάνε 20-30 Δεν ξαβούγε κολοφόρησε Φαίνεται το βγάλουν τα σούπερ μάρκετ για να πουλήσουν <laughs> Τέλο πάντων Το θέμα είναι άν Δέστε τώρα τη, την έννοια αυτού του πράγματος Να το καταλάβουμε Δηλαδή μαζεύω πράγματα να έχω να φάω Ο άλλος που δεν θα έχει ο γείτονα μα πεθάνει Εγώ να σωθώ Τι θα πω κάποιοι θα δώσω και στο γείτονα να εξασφαλισθώ εγώ και ό,τι περισθέψει να δώσω. Αυτό πάντως που βλέπουμε είναι ότι δεν θέλουμε να χάσουμε. Δεν θέλει να χάσει ποιος, αυτός που έχει φόβο, που είναι διλός. Και ο διλός τι είναι και ο Θαραλέος ποιος είναι, ο Ανδρίος. Δεν είναι κάποιος που λέει δεν με νοιάζει". Ανδρίος είναι αυτός ο οποίος νιώθει ασφάλεια στην αγάπη του Θεού. Η πιο ακίνα και πιο πεζά Ανδρίος είναι αυτός που αισθάνεται ασφάλει στην αγάπη ενός έστου ανθρώπου. Ενός έστου ανθρώπου. Θα πει κάποιος είναι παντρεμένος. Και τι σημαίνει. Γάμος σημαίνει σύγκρουση, μάχη. Και μετά από πολλά χρόνια όταν γίνει πολλή δουλειά μες στην καρδιά μας από την ίδια τη ζωή και αν εμείς λίγο θέλουμε θα μπορούμε να δούμε στα μάτια του άλλου έναν αληθινόν άνθρωπο που μας καταλαβαίνει και τον καταλαβαίνουμε. Αυτό θα μας κάνει ανδρείους. Η δειλία είναι γιατί είμαστε μόνοι. Ότι δεν νιώθουμε κάποιος ότι μας καταλαβαίνει. Ας υποθέσουμε πηγαίνουν κάποιοι σε πνευματικό η ψυχή δεν θέλει το τόσο να ακούσει διδασκαλίες Καθοδηγήσεις. Η ψυχή θέλει πιο πολύ να καταλάβει ότι ο πνευματικός, δηλαδή ο Χριστός, μας καταλαβαίνει. Και δεν φοβούμαστε να αποκαλυφθούμε. Για παράδειγμα, επειδή ο παπάς μπορεί να έχει ένας, λέγει κάποιος και μετά το κατάλαβα, λέει, οι καλύτεροι είναι στα μπαράκια. Καλύτερε εξομολογήσει, πιο αλληλεγγύη όπω στα μπαράκια. Γιατί πηγαίνει σε, σε χύμα ανθρώπου, δεν φοβάσαι να εκτεθεί και τα λε όλα. Στον παπά γένει κάπω, μαζεμένο, προσεκτικό. Και αυτό τι πρόβλημα έχει, Δεν είχε τα λε τα πράγματα έτσι περιποιημένα για να μην. Το θέμα είναι όμω ότι υπάρχει άλλο βαθύτερο. Γιατί η συγχώρεση που λαμβάνει από τον Θεό, τη λαμβάνει για ένα φτιασυδωμένο εαυτό σου. Όχι γιατί το χάλια για Αυτό σου. Όπως πραγματικά είναι και έτσι δεν νιώθεις βαθιά ανάπαυση. Και σίγουρα ότι ο Θεός σε καταλαβαίνει και σε δέχεται. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάμε έτσι και αν πάμε όπως πραγματικά είμαστε με τα χάλια μας και διακρίνουμε ότι μας καταλαβαίνει που σημαίνει τι όχι ότι καταλαβαίνει απλά εντάξει, αδύνατο είσαι, σε καταλαβαίνω άνθρωποι είμαστε, αλλά καταλαβαίνει τα βάθη τη καρδιά μα, το λόγο που γίνονται κάποια πράγματα, όπω πηγαίνει, δηλαδή, βάζει μια ακτινογραφία και αποτυπώνονται αυτό πραγματικά συμβαίνει και σε για Θέλει να δώσει τη διαγνωστή, τι ακριβώ λέει, και έχει σιγουριά. Λοιπόν, εάν γίνει αυτό το πράγμα, έχει θεραπευτική αξία, μα δίνει δύναμη και ανδρεία. Ανδρεοφρόνιο όμω δίνει. Δεν φοβόμαστε για να διεκδικήσουμε την αξία μας πολεμώντας κάποιον. Ο πόλεμος που η κατάκριση είναι ένα πόλεμος. Η κατάκριση είναι μια σύγκρουση. Στέλνουν τα μου εναντίον κάποιου. Το κάνει ποιος, αυτός που φοβάται θα χάσει. Αν όμως ήδη νιώθεις δικαιωμένο και ισχυρός και ανδρείος στην αποδοχή αυτού πραγματικά είσαι και στη γνώση της πραγματικότητας της καρδιά σου δεν έχεις, πόλε, δεν έχεις λόγο να πολεμήσεις Δεν έχεις λόγο να συγκρουστείς Τα είπαμε αυτά γιατί Χωρίς να δοθεί αυτή η τοποθέτηση Είναι δύσκολο να καταλάβουμε την κατάκριση ή οποιοδήποτε άσκες μοιάζει σαν εθικιστικό γεγονός Που απλώς μας καταπιέζει κάποιο Ότι πρέπει να κάνουμε αυτό Δεν πρέπει να κατακρίνουμε Και το βουλώνουμε Και το στόμα και την καρδιά μας Πρέπει μέσα μας να καταλάβουμε τι γίνεται Και να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία αν δεν αποκτήσουμε ευαισθησία που να συγκινούμεθα με την ύπαρξη του άλλου έστω ενός άλλου, είναι αρκετό αρχικά ενός άλλου, δεν μπορούμε να αποκτήσουμε ευαισθησία του να μας προβληματίζει η κατάκριση ως απόρριψη κάποιου άλλου. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι ο πόλεμος της κατάκρισης έχει να κάνει και με κάτι άλλο. Να μαθαίνουμε να βλέπουμε και τα όμορφα στο πρόσωπο κάποιου. Λέει η θεολογική προσέγγιση του προσώπου ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού. Το λέμε, το λέμε, αλλά δεν λέει τίποτα σε εμά. Δεν λέει βιωματικά κάτι. Αν αρχίζει να λέει βιωματικά κάτι Δηλαδή, συγκινηθούμε από κάποιο πρόσωπο και εκπλαγούμε από το πρόσωπο κάποιου που μπορεί να μην είναι τόσο ωραίο φαινομενικά, να μην δείχνει να έχει αρετή, να αποκτήσουμε μάτια πίσω από κάποιε συμπεριφορέ, κάποιε κινήσεις να δούμε το, την ομορφιά που έχει ο άνθρωπο. Τι δυνατότητε που έχει, τα καλά στοιχεία. Και να τιμήσουμε και να συμπαθήσουμε τον άνθρωπο. Και αν δεν έχει καλά στοιχεία, αν δεν πιστεύουμε ότι έχει, να συμπαθήσουμε να συγκινηθούμε αυτό τον άνθρωπο αυτό είναι ο πιο εύκολος τρόπος ο πιο άμεσος τρόπος να ελκύσουμε την χάτη του Θεού στην καρδιά μας αν θέλουμε πιο εύκολα να αρθεί ο αρθίζουμε στην καρδιά μας είναι να αρχίζουμε να υπολογίζουμε τον άλλο να τιμούμε τον άλλο να εκτιμούμε τον άλλο να σεβόμαστε τον άλλο να πονούμε μαζί με τον άλλο να μην είμαστε απρόσεκτοι και να σκεφτόμαστε μόνο το δικό μας δίκαιο. Το δικό μας καλό. Το δικό μας συμφέρον. Το δικό μας κέρδος. Αν τη στιγμή που κάνουμε αυτό, που με αυτό βγαίνει με τον εαυτό μας. Ο όριμος άνθρωπος, ο πεπαιδευμένος άνθρωπος, ο άνθρωπο που έχει παιδεία, για να μπορέσει, να συνάψει η είναι αυτός που κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο άνθρωπος σου λέει κάτι παραπάνω από το αυτοκίνητό σου ο άνθρωπος σου λέει κάτι παραπάνω από το διαμέρισμά σου και η ευτυχία που νιώθεις στην καρδιά σου έχει να κάνει με το είναι και όχι με το έχει είναι πράγμα που μπορείτε να διευκρινίσουμε μέσα μας λέμε θεωρητικά ότι τα κάνουμε στην πράξη δεν συμβαίνει πολύ απλά αν θεωρήσουμε ότι ο σε μία διαπραγμάτευση σε κάποια συναλλαγή Νιώθουμε ότι μας αδίκησε παιδάκι μερικά ευρουλάκια 300, 400, 500 Τι γίνεται τότε μέσα μας Τι μάχη γίνεται μέσα μας Σκεφτόμαστε πρώτο μας αδίκησε Δεύτερο πρέπει να μάθει την αλήθεια Πρέπει να δε τι γίνεται Και εκεί γινόμαστε βίαιοι Σκληροί Και προσβλητικοί στον άλλον Γιατί Γιατί Να ρωτήσουμε τον εαυτό μα γιατί Έχουμε τόσο οικονομική ανάγκη, ίσω. Και αυτό να είναι ελαφρυντικό. Μάλλον όμω δεν πεθαίνει κανεί με το σεύρο. Τι συμβαίνει, η ανάγκη μα να διεκδικήσουμε το δίκαιο. Άρα τι σημαίνει αυτό, Ότι δεν μπορώ να είμαι κορόιδο. Δεν είναι δειλό αυτό που το λέει αυτό. Δεν είναι κομπλεξικό, δεν είναι μειονεκτικό αυτό που λέει δεν θέλω να είμαι κορόιδο. Ε? Πρέπει να αποδείξω ότι δεν είμαι κορόιδο. Ποια μπορεί να είναι με κοροϊδεύουν. Άλλο το λέει αλλιώ. Δεν μπορούμε θύμα διαρκώς και δεν πρέπει να μάθει έτσι γιατί δεν το κάνει συνέχεια. Το ο καθένας τέλος πάντως βρίσκει κάποια ο τα να ταλαιπωρεί τον εαυτό, να έχει μερίμνες, να βασανίζεται. Αλλά το κυριότερο όμως που φαίνεται πίσω από όλα αυτά είναι ότι εκτιμούμε τα ευρώ μας πάνω από το πρόσωπο. Εάν λοιπόν προτιμήσουμε την αδικία προκειμένου να διαφυλάξουμε και να σεβαστούμε το πρόσωπο, τότε αυτό που χάσαμε, τα ευρουλάκια μας, θα μετατρεπούν σε Χριστός. Θα γίνει Χριστός για μας αυτό το πράγμα. Θα μαλακώσει η καρδιά μας, θα συγκινηθεί η καρδιά μας. Όχι όμως το κάνουμε γιατί το λέει ο παπά. Όχι σε είναι μια πράξη κατηχητικού, ξέρεις, σαν καρίας, ότι είτε καλά παιδάκια του κατηχητικού που πέρσανε και αποργανώσουν χίλια δύο πράγματα, ποτέ δεν λένε όχι και τρώνε το κ αυτό θα μας οδηγήσει, το Ευρωλάκια μας θα μας γίνουν ψυχοφάρμακα. Αν όμως γίνει μια διαδικασία επίγνωσης και σεβασμού του ανθρωπίνου προσώπου σε μια διαδικασία ωριμότητος, τότε αυτό που χάσαμε θα γίνει Χριστός. Γιατί δεν μπορείς να λες και να ακούς την Εκκλησία λάβετε, φάγετε πείτε εξ αυτού πάντες και εσύ να μην θέλεις στο παραμικρό να σε πατήσει ο άλλος να σε αδικήσει. Όταν η ο Χριστός προτείνεται να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευση, δηλαδή να φαγωθεί υπό τον ανθρώπων, εγώ να φοβούμε την απώλεια. Άλλο ο φυσικός άνθρωπος, άλλο ο ψυχικός άνθρωπος και άλλο ο πνευματικός άνθρωπος. Είναι πολύ κοντά και πολύ μακριά. Κάποιος μπορεί να είναι χρόνια στην Εκκλησία να αγωνίζεται με έναν δικό του τρόπο, αλλά σε μια προ... διάθεση να δικαιωθεί και άλλος με απλότητα καρδιάς άμεσα να, να παραδίδεται στον Θεό γιατί έχει αυτήν την καλή ευαισθησία, αυτό το φιλότιμο. Και να είναι πολύ κοντά ο Θεός. Άλλο να κρούει και να μην ανοίγει ποτέ ο Θεό. Άλλο μόλις να μπαίνει μπροστά στην πόρτα να ανοίγει διάπλα πόρτα. Έχει να κάνει με το φιλότιμό μας. Πόσο έτοιμοι είμαστε να έχουμε τον εαυτό μας σε ανυπολειψία γιατί πραγματικά να γνωρίζουμε την αξία που έχει. Να δούμε τι λέει ο Άβας Θέλει να το κάτι. Ε, Πάτερ, γιατί την άκρηση τη ζωή που είπατε. Θέλω να ρωτήσω. Η οποία είναι οραφασμένη. Πότε είναι αληθινή, πότε αποκτά πραγματικό περιεχόμενο. Τι εννοείτε. Δηλαδή να είναι αληθινή αυτή η άποψη, πνευματική, να αποκτήσει περιεχόμενο, όπως είπαμε. Αν είναι καθολική, περιλαμβάνει το όλο, δεν είναι κομματάκι. Και για να περιλαμβάνει το όλο, πρέπει να είναι σωματωμένη στο σώμα του Χριστού. Είτε το ονομάζουμε, είτε δεν το ονομάζουμε. Εδώ έχω ένα προβληματισμό. Ε, εντάξει, να βγαίνουμε το ευγό και να ερχόμαστε ΕΣΥ, αλλά πολλέ φορέ όταν αναγκαζόμαστε στον άλλον, δηλαδή με ναι πρόβλημα υγεία που έχει κάποιο άλλο, με το Δίνουμε όλο μα τον εαυτό, και κάποια σημεία αυτό μα δείχνει ψυχολογικά, και κάποια στιγμή δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τα δικά μα τα προβλήματα. Ναι, πολύ σωστό. Εάν δίνουμε το εγώ για το εσύ, χωρί επίγνωση θα πάμε στο εσύ, Εθνικό Σύστημα Υγεία. <laughs> εάν, εάν το εσύ είναι πραγματικότητα, δηλαδή πρέπει να ξέρουμε τι δυνατότητε και τα όρια μα, δεν σημαίνει ότι. Δι, γιατί μπορεί να δοθώ στον άλλον με αυτόν τον τρόπο από εγωισμό ή δεν έχει να κάνει με το ξεπέρασμα των δυνατοτήτων μας, των φυσικών αντοχών μας και των ψυχικού μας κόσμου. Έχει κυρίω να κάνει με το πόσο εκτιμώ τον άλλον. Πόσο σέβω τον άλλον. Πόσο για μένα είναι σημαντικός ο άλλος. Έτσι. Και αυτό ο καθένας πρέπει να το κάνει βίωμα και πράξη σύμφωνα με τις αντοχέ του, τις δυνατότητες του. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θλίψει κι με αν το βάλει σχολείο θα τρελαθεί. Δεν αντέχει ο άνθρωπος. Πρέπει να έχουμε διάκριση σε αυτό. Δεν έχει να κάνει τόσο με το εξωτερικό γεγονό τι κάνουμε, όσο με την εσωτερική κατάσταση. Εσωτερική κατάσταση που σημαίνει δεν θέτω κέντρο τη ζωή στον εαυτό μου χωρί να υπολογίζω του άλλου, αλλά αρχίζω να λαμβάνω υπόψη μου και τον άλλο. Σαν ύπαρξη. Τον σέβομαι τον άλλο. τον εκτιμώ. Τον θέτω ίσω πάνω από εμένα, ίσω. Δεν τον κατακρίνω. Αυτό ας κάνουμε. Εδώ να ρωτήσω μέχρι πού μπορούμε να δικηθούμε. Ε, υπάρχει ένα δάχτυψο, ο δύο των πραγμών ή σας παρομύδευμα ακριβώς. Μην γίνω περισσότερο δίκτυο σε πώς πρέπει γιατί να αφανιστείς. Ε, πού σταματάει η σας παρομυδευμα μην γινω περισσοτερο πως πρεπει γιατι να αφανιστεις Αφήνω τον άλλο με αυσύστομα και κατάφορα και Δεν αφήνω τον άλλο να με ειδικήσει ασύστολα, για αυτό και αυτό μπορεί να κρύβει εγωισμό. Δεν επιδιώκω χωρίς λόγο το μαρτύριο, γιατί τι να δείξω ότι έχω αντοχές όταν ο άλλος ακούσει αμειδι όχι, συγγνώμη, τον άλλο σε μια δική, χωρί εγώ να το επιδιώκω, χωρί να, να τον προωθώ σε αυτή τη διαδικασία. ενώ είμαι προσεκτικός, ενώ προσέχω, ε, δεν έχει να κάνει και το να μην διεκδικήσω αν υπάρχει λόγο, αν υπάρχει δυνατότητα, με έναν ευγενικό τρόπο αυτό που πρέπει. Δηλαδή, δεν έχει, αυτό που δεν έχει την έννοια ενό μαζοχισμού ή ενό οδυνισμού. Έχει να κάνει, η και συμβεί αυτό. Μπορεί ίσως και να διαπραγματευθώ και το ορθόν και το δίκαιο για να κάνει με κάτι άλλο. Πόσο εγώ, η καρδιά μου συμπαθεί και συγκινείται με αυτόν που με αδίκησε. Πόσο δηλαδή αντισμή που με αδίκησε τον διαγράφει. το διαγράφει, τον θέτω πάλι στην καρδιά μου. Κάποιος μας αδικεί και για μας είναι... πάβει να υπάρχει. Ανεξάρτητα λέμε θεωρητικά. Πάβει να υπάρχει. Εξακολουθούν να συγκινούμε με τον άλλο να πω ότι και αυτό είναι άνθρωπος. Και καλύτερα να διηγήθω εγώ παρά αυτός Θα ήθελα να πάρω τη θέση του Ή έστω Να πω ότι κι αυτός είναι σε μια κατάσταση λάθους Εκτροχιασμού πλάνης Και μακάρι να είναι καλά Δηλαδή με ενδιαφέρει πιο πολύ αυτό που έχασα Ή αν η χαρά μου και ο άνθρωπος να βρει τον, τον δρόμο του Να το πούμε διαφορετικά Μία μάνα, παντρεμένη, έχει ένα, δύο παιδιά. Αν την αδικήσει ο άντρα, εσύ τι θα κάνει, Θα θέλει να αντιδράσει, να γκρινιάξει, να νιώσει ότι δεν την τιμά, δεν την αγαπά τη σεβαστεί. Θα κάνει συνήθω. Αν την αδικήσει, το παιδί τι θα πει. Παι, παιδί είναι, τι να κάνουμε, τα παιδιά είναι. Με αυτή τη διάθεση έχει να κάνει. Λοιπόν, πούμε διαφορετικά. Αν αδικηθεί το παιδάκι στο σχολείο, θα πει Αχ, τι το παιδί, μακάρι να με δικούσαν εμένα. Αν είναι δικαιό στη θα το πει αυτό να είναι άντρας άντρα, να πω σε θέση, θέση του, μακάρι να δικούσαν εμένα. <συσίλω> άντρα είναι αντέχει. Η διάκριση για την οποία λέμε τόσο τι δεν δεν έχει να κάνει με το πιο σχέση έχουμε μαζί του και χίλια Ήταν πολύ ξαφνικό και λίγο ζαλίστηκα. Καταρχήν, <Καταρχή> λίγο λέει, να το τελειώσουμε από εκεί <Καταρχή> Έχει να κάνει. Επομένω, έχει να κάνει περισσότερο θανάση, θανάση. Έχει να κάνει με την προσέγγιση τη καρδιά μα. Τι περισσότερε φορέ. Έτσι νιώθω. Δεν ξέρω, εσείς μπορεί να έχετε άλλο επίπεδο. Αλλά όταν κάποιο μα αδικήσει, εμεί μα ενδιαφέρει το δίκαιο. Ποιο είναι το σωστό. Και βάζουμε το δίκαιο πάνω από το πρόσωπο. Μας ενδιαφέρει να βρούμε το σωστό και δεν μας ενδιαφέρει να σέβαστουμε και να εμμίσουμε το πρόσωπο. Μας ενδιαφέρουν οι ιδέες μας πάνω από το πρόσωπο. Μας ενδιαφέρουν οι αρχές μας πάνω από το πρόσωπο. Υπάρχει πραγματικά πρόσωπο. Έτσι, οι αρχές και οι ιδέες ας υποθέσουμε οφείλουν μόνο το πρόσωπο να, να, να διακονούν, αλλιώς δεν υφίστανται. Δεν υπάρχουν ιδέες έξω από το πρόσωπο, δεν υπάρχουν αξίες έξω από το πρόσωπο, δεν υπάρχουν αρχές έξω από το πρόσωπο ή δεν αυτές οι αρχές. Όλα αυτά αποκτούν υπόσταση και επιχωρούν γιατί διακονούν το πρόσωπο. Συγγνώμη, καταρχάς, και για σημαντικό που σα Προσπαθώ να ότι όλο και όλο λένε για διάκριση. Υποθέτω αφού το του ότι όταν λέμε διάκριση, εννοούμε συμπεριέχουν μέσα στην έννοια τη διάκριση τη σχέση που έχουν με το συγκεκριμένο άτομο και πρόσωπο. Δεν, η έννοια τη αδικία συμπερι... συμπεριλαμβάνεται μέσα στην έννοια τη σχέση. Δηλαδή, αλλιώ νιώθω την αδικία από τον σύντροφό μου και αλλιώ την νιώθω από τον εργοδότη μου. Mm -hmm. Αλλιώ το εξεκερθώ στην μια και το άλλο. Αλλιώ νόω την κοινωνική από τον σύντροφο και αλλιώς το παιδί μου γιατί αλλά θέλω πότε αυτό γιατί; γιατί μήπως η δέση δεν εννοεί άσε άμα νοείς η ίδια γιατί την νομική κάλυψη γιατί τα χασα αυτή τη στιγμή χάθηκα μήπως η γιατί υπάρχει μια ρίξη καταλογισμού που ενώ σπένα νόημα καταλογίζουν όλοι μα. Ήταν άτοχο που δεν ήταν παιδί λοιπόν. να κάνουμε τα Είναι καλά. μην δεν μπορώ να πω σε αυτή τη λεπτομέρεια. Νομίζω είναι καλό να καταλάβουμε το πνεύμα. Που το πνεύμα είναι αυτό. Ότι. Οι ιδέες, οι αξίες, οι αρχές, η έννηση το πρόσωπο. Και χρειάζεται να σεβασ... όπως σεβόμαστε τις ιδέες μας και το δίκαιο, να σεβασούμε το πρόσωπο. Και το δίκαιο οφείλει να υπηρετεί το πρόσωπο. Εμείς όμως όταν γίνεται κάτι, δεν μας νοιάζει τίποτα το πρόσωπο. Δεν λέμε να μπούμε στη θέση του τώρα, λέει μεγάλα λόγια. Αλλά να καταλάβουμε ότι αυτός με τον οποίο διαπραγματευόμαστε κάτι, είναι άνθρωπος. Είναι εικόνα Θεού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 Χρειάζεται λοιπόν να μαλακώσει η καρδιά μα και να ευαισθητοποιείται η καρδιά μα. Λέει ο στο... Το πρόβλημα του μενόημα είναι. Μιλάμε είναι... όταν μα αδικούν, εδώ μιλάμε όταν αδικούμε εμεί, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είναι να μα αδικούν εμά. Όταν αδικούμε εμεί, είναι το κανονικό. Όταν <Συσχε> <Συσχε> <Συσχε> αδικούμε εμεί, είναι το κανονικό γιατί έτσι πρέπει στην κοινωνία σήμερα. Θα να ρωτήσω το πάνελ. Η κατάκριση με την κρίση έχουν διαφορά. Σαν λέξη ναι, σαν βίωμα μπορεί να μην έχουν. Γιατί εμείς λέμε δεν κρίνω, κατακρίνω και εξασκίζουμε. Δεν κατακρίνω, κρίνω και εξασκίζουμε. Ξεπούμε όρους για να δικαιολογήσουμε μία στάση. Είμαστε στις φορές ότι κρίνουμε αυτόν ο οποίο για κάτι λόγο μα μας τρόσμα. Εάν κρίνουμε, εμείς πρόκειται να μετέχουμε σε κάτι, δηλαδή παράδειγμα, πολιτικό αντικεί μια κοινωνική τάξη. Εγώ δεν ανήκω σε αυτήν την τάξη. Υποστην, βλέπω όμω το δίκαιο τη κοινωνική και τη άλλη τάξη και λέω πολιτικό έκανε πάλι. Τι γίνεται τώρα σε αυτήν την περίπτωση, Κοιτάξτε, αυτό πάντως αυτό για να το πει κανεί δεν πρέπει να είναι Αϊστάιν. Ε? Συνήθω οι πολιτικοί έτσι κάνουν. Αλλά τέλο πάντων είναι δικό του θέμα. <στονίκομαι> αυτό θα σα το πληροφορήσει η καρδιά σα. Αν μέσα σα έχετε ειρήνη και έχετε διάθεση να προσευχηθείτε, δεν αμαρτήσατε. Αν όμω γίνει την κρυάδα, αυτή την ακίδη, αυτή βαριά στιγμή, άρα τώρα πέρε η ώρα κουρασμένο να κοιμηθώ. Σημαίνει ότι μα κρούφηξε όλη την πνευματική ενέργεια, τη δύναμη, αυτό που σκεφτήκαμε, αυτό που είδαμε, αυτό που συλλογιστήκαμε. Ξέρετε, δεν είναι μόνο το αρνητικό ότι έκανε κάτι σκληρό, ακόμη και το χάσιμο χρόνου σε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσία, την καρδιά μα την κουράζουν. Μπορεί να μην είναι κατάκριση, αλλά είναι ένα φόρτωμα και μια κόποση. Παρακου... Δέστε το λοιπόν, παρακολουθήστε δελτία ειδήσεων για μια βδομάδα συνεχόμενα. Και δέστε και τον 7 και τον 7,5 και τι ειδήσει και τα παράθυρα και τι πόρτε. Λοιπόν, και μια βδομάδα κλείσει δεν νομίζω να ασχοληθείτε καθόλου. Καταρχήν με το ότι παρακολουθούμε εμεί να αλλάζει ο κόσμο. Και απλώ ειρηνεύσετε, Κάντε λίγο προσευχή, ασχοληθείτε με τη γυναίκα, σα πάτε κάμια βόλτα. Λοιπόν. Και να μα πείτε μετά πώ είναι η καρδιά σας η πρώτη περίοδο και πώ η δεύτερη. Βλέπετε ότι ζούμε μέσα στα τεκτενόμενα. Δεν απομονωνόμαστε για να είναι η καρδιά μα αγαπητή και καλή. Λοιπόν, μέσα στον κόσμο ζούμε και οφείλω να έχω μία στάση. τότε ζω στον κόσμο δεν σημαίνει ότι παραδίδομαι στον κόσμο. Κάνω κάποιε επιλογέ και προστατεύω τον εαυτό μου. Ανάλογο όμω, τι θεωρώ εγώ προστασία για τον εαυτό μου. Επειδή το θέμα τη κατάκριση είναι έτσι, πολύ. Ακόμη δεν ξεκίνησε κιόλα. Για μένα πολύ δύσκολο. Σχεδόν έχω πείσει τον εαυτό μου ότι για να σταματήσω να κατακρίνω εσωτερικά πρέπει να αρχίσω να κατακρίνω εξωτερικά. <Συλίδε> δηλαδή, νιώθω ότι το εξωτερικό, το κοντρολάρεις πιο εύκολο, το εξωτερικό σε τρώει Τι κοντρολάρεις, εφ' το εξωτερικέμεις, τι κοντρολάρεις. <Συλίδε> Όχι, μπορείς, α... δηλαδή, μπορείς λίγο να το ερθμίσεις. Ε... Θα πεις, θα πεις, αλλά εμείς έξιμενώ μόνο στο εξωτερικά δεν έχει εξωτερικά, δηλαδή κατακρίνεις... Ε... Μέχρι να Ενώ Εννοώ. Καλή χωνέψη. Να διαβάσουμε και λίγο. Μετά δε σκούνε, μετά. πρόσωπό σου από πίτο. Προσφυλέσαι ειδικό πρόσωπο. όταν έρχεται κόντρα με τις δικέ σου προσωπικέ αρχέ, δεν θα πρέπει να δει, στην Λέει κάπου ο ψαλμός λύτρωσέ με από συκοφαντία ανθρώπου και ε, και τηρίζοντας εντολά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ψυχή συκοφαντία όταν δεν έχουμε και δύναμη και όταν η συκοφαντία μπορεί να έχει και άλλες προεκτάσεις σκανδαλισμού ή παρερμηνίας και διασάλευσης ευγενείς ο φίλης να αποκαταστήσει την αλήθεια. Όσο είναι δυνατό, χωρί εμπάθεια. Γιατί χωρί εμπάθεια δεν είναι εύκολο. Μόλι ακούσουμε κάτι, μα κατηγορήσαν. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι πρώτα να καταλάβουμε κι εμεί ποιου κατηγορούμε. σω να το κάναμε κι εμεί. Τα δικά μα, όπω είπε ο τα βλέπουμε. Μπορεί κι εμεί να συκοφαντήσαμε. Και εμεί να κατηγορήσαμε. Και μέσα στο σχέδιο του Θεού πληρώνουμε άλλα μα λάθη. Που μπορεί να μην ήταν συκοφαντή, μπορεί κάτι άλλο. Ένα αυτό. Δεύτερον, όσο μπορούμε, να μην βγάλουμε εμπάθεια με στην καρδιά μα, όσο είναι δυνατό. Να ειρηνεύσουμε, να κάνουμε προσευχή μα και μετά να διαπραγματευτούμε το γεγονό να αποκατασταθεί η πραγματικότητα. Γιατί άλλο το προσπαθώ να αποδεχθώ κάποια πράγματα και να ε, έχω κάποια τιμή για το ανθρώπινο πρόσωπο, κι άλλο να κυνηγώ σου και καλά την αδική, τη και να αφήνω με έτσι. Το να λέω εμένα δεν με νοιάζει, εγώ, θυμίκο εγώ το ξεπερνώ. Είναι εγωισμός. Τι λέει στη θεαλή Λειτουργία Υπερτουριστή είναι εμά από, στι... από πάση θλίψη, οργής, κίνδυνο και ανάγκη. Ενώ η θλίψη είναι ευλογία, και ενώ η θλίψη μα καλλιεργεί, λέει, εμεί δεν θέλουμε θλίψη. Γιατί, λέει με στο Θεό, Ναι, μου κάνει καλό η θλίψη. Αλλά εγώ είμαι αδύνατος και δεν θα την αντέξω. Και γι' αυτόν τον λόγο, αν θέλει, πάρεφε θέ μου την θλίψη. Είναι μια ταπεινή προσέγγιση. μου τη θλίψη. Ενώ οι θλίψει μα προάγουν στη πνευματική πορεία, λέμε ναι. Για τους δυνατούς, έχουμε είμαι αδύναμος και αν θέλεις μου πάρε τη λήψη από πάνω μου. Μη διεκδικούμε ασκήσεις σαν και καλά και αδικίες που πεπέρνουν το μέτρο μας γιατί και αυτό εκφράζει κάποιον εγωισμό. Κάποια νύηση. Τη όπως μου τα... Γι' αυτό ήταν Άγιος. <χει> ήταν Άγιος μακάρι. Αλλά και δεν ξέρουμε και πώ το χειρίστηκε. Ο Άγιο Χρυσό όμω λέει κάτι άλλο. Αν κανεί, λέει, συκοφαντήσει τον τιμένα, οφείλει να προστατεύσει το πρόσωπό του για τον σκανδαλισμό, όχι για τον ίδιο. Έτσι. Οφείλει λοιπόν να μνηθεί, να το ξεκαθαρίσει για τον σκανδαλισμό. Να δούμε τι λέει εδώ ο Βαζδρόθεο. κατάκριση είναι το να κατηγορήσει κανείς τον ίδιο τον άνθρωπο λέγοντας ότι αυτός είναι ψεύτης, είναι οργύλος, είναι πόρνος γιατί έτσι κατέκρινε την ίδια διάθεση της ψυχής του και έβγαλε συμπέρασμα για όλη τη ζωή του λέγοντας ότι είναι τέτοια η ζωή του Τέτοιο είναι αυτός και σαν τέτοιο τον κατέκρινε και αυτό είναι πολύ μεγάλη αμαρτία γιατί είναι άλλο να πει κανείς ότι κάποιος οργίστηκε και άλλο να πει ότι κάποιος είναι οργήλος και να βγάλει συμπέρασμα, όπως είπα, για όλη του τη ζωή. Κατάκριση είναι αυτό. Δηλαδή από κάποιες πράξεις ονομάζουμε τον άλλο. Του δίνουμε την ταμπέλα. Και πόσο βαριά από κάθε άλλη μαρτίνη κατάκριση ώστε και ο ίδιος ο Χριστός να φτάσει να πει «Υποκριτή βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε κοίταξε να βγάλει την αγκίδα από το μάτι του αδελφού σου» και παρομοίασε την ενημένα αμαρτία του πλησίου Μιαγκίδα τη δεκατάκριση με το δοκάρι τόσο πολύ βαριά είναι η κατάκριση που ξεπερνά σχεδόν κάθε άλλη αμαρτία και εκείνο ο Φαρισαίος της παραβολής στην Κυριακή το γιορτάζουνε όταν προσευχόταν και ευχαριστούσε τον Θεό για τα κατορθώματά Του δεν έλεγε ψέματα αλλά αλήθεια και δεν κατακρίθηκε γιατί ευχαρίστησε τον Θεό γιατί έχουμε χρέο να ευχαριστούμε τον Θεό. Αν ποτέ αξιοθούμε να κάνουμε κάτι καλό, επειδή αυτό συνεργάστηκε μαζί μας και μας βοήθησε. Γι' αυτό όπως είπα δεν κατακρίθηκε επειδή είπε δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή δεν κάνω αυτά που κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, κάνω μερικά πράγματα που οι άλλοι δεν τα κάνουν. Αλλά κατακρίθηκε όταν γύρισε το βλέμμα του στον τελώνη και είπε... Ούτε σαν αυτόν εδώ τον τελώνει. Όταν λοιπόν προσωποποίησε την κρίση του και πρόσβαλε το πρόσωπο το ανθρώπινο, τότε έχουμε την πτώση και την αμαρτία. Τότε αμάρτησε γιατί με αυτόν τον τρόπο κατέκρινε σαν πρόσωπο. Κατέκρινε τη διάθεση της ψυχής του και με έναν λόγο κατέκρινε ολόκληρη τη ζωή του. Και γι' αυτό τέλον έφυγε από τον ναό περισσότερο δικαιωμένος από αυτόν. Γιατί τίποτα δεν είναι πιο βαρύ, τίποτα πιο επιζήμιο, όπως πολλές φορές λέω, από το να κατακρίνει κανεί ή να εξουθενώσει τον πλησίον. Και να φέρει ένα εδώ παράδειγμα, το είχαμε διαβάσει κι άλλες φορές, είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί να μην κατακρίνουμε καλύτερα του εαυτού μας και τα ελαττώματά μας, που τα ξέρουμε πολύ καλά και που γι' αυτά θα δώσουμε λόγο σώθειο, είναι αυτό που στην αρχή περιγράψαμε. Να, δεν κατακρίνουμε τον εαυτό μας, γιατί δεν θίγουμε τον μα προστατεύουμε τον εαυτό μας, υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας, δίνουμε ελαφριντικά στον εαυτό μας, γιατί μας νοιάζει ο εαυτός μας. Ο άλλος δεν μας νοιάζει, δεν μας ενδιαφέρει, δεν τον έχουμε περιπολού τον άλλο, και κοπανάμε και κατακρίνουμε. Αυτό δεν είναι σημαντικό, δεν είναι δείγμα του που έχουμε επικεντρωθεί. Έχουμε επικεντρωθεί μόνο στον εαυτό μας. Και αυτό φέρνει την ασυνενοησία. Λοιπόν, γιατί αρπάζουμε την κρίση από τον Θεόν, τι ζητάνε από το πλάσμα του. Αλήθεια, δεν πρέπει να τρέμουμε όταν ακούμε τι συνέβη στο μεγάλο εκείνο γέροντα που όταν άκουσε ότι κάποιος αδελφός έπεσε σε πορνεία είπε «Αχ, έκανε άσχημα. Δεν ξέρετε τι φρικτό πράγμα να φέρει γι' αυτόν το γεροντικό. Δεν λέει ότι πήγε ο Άγιος Άγγελος στην ψυχή του αδελφού που αμάρτησε σε αυτόν και του είπε «Να αυτός που κατέκρινες κοιμήθηκε». Πού λοιπόν προστάζεις να το βάλω στη βασίλεια του Θεού ή στην κόλαση. Υπάρχει τίποτα φοβερότερο από αυτό το βαρός. Τι άλλο σημαίνει ο λόγος του Άγγελου στο γέροντα παρά σαν να του έλεγε «Επειδή εσύ είσαι ο κριτής των δικαίων και των αμαρτωλών, πες μου» Τι προστάζει για αυτήν την ταπεινή ψυχή. Της δίνεις χάρη. Την καταδικάζεις. Τότε πραγματικά συντοποιούμε τι είναι αυτό που κάνουμε. Τι θέλουμε τελικά. Να καταδικαστεί άλλως λέμε όχι. Θέλουμε να δικαιωθεί. Πάλι όχι. Τι θέλουμε. Θέλουμε εμείς να είμαστε καλύτεροι από τον άλλο. Εμείς να είμαστε ανώτεροι από τον άλλο. Και πρέπει να το αποδείξουμε αυτό. Και πώς να το αποδείξουμε ο ένας έκανε έτσι, ο άλλος αλλιώς και εγώ δεν το έκανα όμως. Μπορεί να το έκανα, αλλά από τη στιγμή που λέω ό,τι έκανε ο άλλος, υποθέτει όλος εγώ δεν το έκανα. <laughs> Γι' αυτό όταν δείτε κάποιον χρυστένο είναι πολύ αυστηρό ύποπτο αυτό. Προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό ότι αυτός δεν τα κάνει. Ώστε ναι, την καταδικάζεις, ώστε μετά από αυτό ο γέροντα που συνετρίβει, τι να κάνει, τι άσκηση έκανε, ώστε να μείνει έκπληκτο ο Άγιο εκείνο γέροντα και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή του με στεναγμού, με δάκρυα, με αμέτρητου κόπου, παρακαλώντα τον Θεό να το συγχωρέσει για αυτή την αμαρτία. Και αυτά συνέβηκαν αφού πρόσπεσε στα πόδια του Αγγέλου και πήρε συγχώρεση. Γιατί λέγοντα ο Άγγελο, Να ο Θεό σου έδειξε πόσο μεγάλο είναι το βάρο τη κατακρίσεω, μην το ξανακάνει, σημαίνει ότι ο Θεό του συγχώρεσε. Κι όμως δεν επέτρεψε στην ψυχή του να χάσει τη συντρίβη για αυτό το αμάρτημα μέχρι που πέθανε. Λοιπόν, τι ζητάμε εμείς από τον πλησίον γιατί θέλουμε να πάρουμε πάνω μας τα βάρη των άλλων. Εμείς έχουμε την να φροντίσουμε αδελφοί μου. Καθένας σας έχει τον νου του τον εαυτό του και τις αμαρτίες του. Μόνο ο Θεός μπορεί είτε να δικαιώσει είτε να κατακρίνει τον καθένα γιατί αυτός μόνο ξέρει του καθενό την κατάσταση και την δύναμη και το περιβάλλον, και τα χαρίσματα και την ιδιοσυγκρασία και τις ιδιαίτερες ικανότητές Του και κρίνει σύμφωνα με όλα αυτά, όπως Αυτός μόνο γνωρίζει. Δέστε πόσο σημαντικό είναι αυτό, αυτή η διάκριση που κάνει. Να προσέξουμε αυτό. Μόνο ο Θεός μπορεί την αδικίωση να κατακρίνει τον καθένα, γιατί Αυτός μόνο ξέρει ο καθένα την κατάσταση, την δύναμη, το περιβάλλον, τα χαρίσματα, την ιδιοσυγκρασία της ιδιαίτερης ικανότητες. Όταν κάποιος οδηγείται σε ένα πάθος δεν ξέρουμε τις αιτίες. Παραδείγματος χάρη. Συνήθως, πιο ευάλωτοι άνθρωποι είναι οι υπερευέστητοι και οι μελαγχολικοί. Αυτοί που ξυπνούν το πρωί και νιώθουν μια κατάσταση τι ζωή είναι αυτή, δεν είμαι καλά. Δεν νιώθω όμορφη και του βγαίνει έτσι μέχρι να περάσει η ώρα να συνέλθει. Πολλοί άνθρωποι είναι έτσι. Αυτού ο άνθρωπου τι θα κάνει εκείνη την ώρα, θα ψάχνει κάτι που να ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Οδηγείται στα πάθη, στι ειδονέ κάθε μορφή. Και γίνει εγκλωβισμένο σε αυτά. Άλλε λοιπόν οι δυνατότητε αυτού, και άλλο ο οποίο ξυπνάει και τι ωραία μέρα είναι αυτή. Και όλα μια χαρά και τραλαλώ και χαίρεται. Αυτό ναι, είναι μια χαρά, δεν έχει λόγο να κάνει κάτι για να ευχαριστηθεί. Από κάποια εξάρτηση, από κάποιο πάθο. Αλλιώς θα κρυθεί ο ένας, αλλιώς ο άλλος. Αν εμείς είχαμε καλές προποθέσει γονιδιακές και ήμασταν άνετοι στη ζωή μα, όμορφοι και ωραίοι και άλλος ο ταλαιπωρημένος και το ότι ζει είναι κόπος και προσπαθεί από κάπου να ξεγελάσει τον εαυτόν του το πρόβλημά του βεβαίως λάθος και κακός η ίδια θα κρυθεί η πτώσης ενός και η ίδια του άλλου. Ένα απλό πράγμα είπαμε Πώς ακόμα συμβαίνει η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Τι καταστάσεις περνάει ο δεν ξέρουμε. Είναι αντικειμενικά δίκο αυτό που κάνουμε. Δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα. Και αποτυπώνει απλώς τη δυστυχία μας ότι προσπαθούμε στις πλάτες του άλλου να διασώσουμε την προσωπική μας αξία. Δεν είναι όμως προσωπική αξία αυτό. Είναι προσωπική κατάντια. Είναι πρόβλημα. Δεν είναι ανάπαυση. Και αν θέλουμε ο Θεό να αγγίξει την καρδιά μα, είναι αυτό ο απλό, ο σύντομο τρόπο. Δεν σου λέει: κάνει αλάδοτα, δεν σου κάνει οικογενειακού δεν σου κάνει ασκήσει, φιλανθρωπίε, ελλειμοσύνη. Αυτό το απλό πράγμα. Είναι σύντομο ο τρόπο. Εύκολο ο τρόπο. Δεν απαιτεί κάτι. Χρήματα. Είσαι φτωχό, δεν θέλει χρήματα. Είσαι ανάπηρο, δεν θέλει άσκηση. Είσαι χαστρήμαρχο, δεν σου θέλει. Δεν θέλει νηστεία. Το μυαλουδάκι λίγο και τη γλώσσα μας, να προσέξουμε. Και να προσπαθούμε να βρούμε τρόπου να μαλακώσουμε την καρδιά μα. Πώ βρίσκει άλλο τρόπο και ρίχνει την άλλη ή, ο άλλος, ή η άλλη τον άλλο. Πώ βρίσκουμε τρόπο και εκείνο είμαστε έξυπνοι. Δεν μπορούμε να ρίξουμε την καρδιά μα λίγο και τη μαλακώσουμε για τον άλλον. Δεν μπορούμε να βρούμε τρόπο. Πώ ο άλλο κάνει επενδύσει και είναι έξυπνο να κάνει σωστά τη δουλειά του. Βρίσκουμε. Σε αυτό δεν είμαστε ευφυεί να το κάνουμε. Να βρούμε τρόπου διαθέσει τέτοιε που θα κάνουμε την καρδιά μα πιο ανάλαφρη για τον άλλον. Όχι σπουδαία πράγματα, πιο ανάλαφε για τον άλλο. Δεν θέλει κόπο. Δεν θέλει ιδιαίτερη Διάθεση θέλει. Αλλά δεν το κάνουμε αυτό γιατί πρέπει να είμαστε δυνατοί εμείς. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πέμπτη βράδυ θα έχουμε αγρυπνία. Μετά την αγρυπνία. Διευκόντω να γίνω πατέρων μον, κύριοι σου, Χριστιανοθέω, συμμετέσχουν και σώσοι μας.